Ερμηνευτικών σχόλων του κεφαλαίου Κα, α, σελίδα 1035, στήχη 1 ως 27. Εν το κεφαλαίο τούτο περιγράφεται η εντιανά και υγεία εγκατάστασης της κενής Ιερουσαλήμ, της εξουρανού καταβενούσης ως νύμφη τιμασμένης εις γάμων και αποτελούσε την σκηνή, ενώ ο η κατοικία αιωνίως μετά των ανθρώπων, ζώντων εν μακαριότητη. Η νυμφιά αυτή του Αρνίου περιγράφεται ω επουράνιο και αχυροποίητο πόλη Αίφωτο, κατισφαλισμένη στον αιώνα, τεθεμελιωμένη αδιασύστος, άνετο διαμονή των εναυτή οικούντων, ή την εσυγχρόνω είναι, είναι και οι ζώντε λίθοι, δυο ναύτοι έχει οικοδομηθεί. Εντεύθυν και οι δώδεκα θεμέλια αυτή, οι δώδεκα Απόστολοι, είναι παντή λίθο και κοσμημένη και η όλη οικοδομή του τετήχους αυτής αλλά και τις αυτής τις πόλεως μέχρι του ενδωτέρου βάθους αυτών έχει γίνει εξιάσπιδος και χρυσίου καθαρού. Η ζών και καρπός του ξύλου της ζωής τρέφωση τους πολίτας αυτής ή την ασθενά μέσο επικοινωνία με το του Θεού και του αρνίου διατελούντες βλέπουν το πρόσωπον αυτού και λατρεύουν αυτό αυτοί όντες ο έμψυχος ναό του Θεού διε δε χαρακτηριστικότατα παρουσιάζεται η νέα Ιερουσαλήμ ως στερουμένη ναού, είναι αυτή αυτή αποτελούσα ολόκληρος το άγιον του Θεού κατοικητήριον. Η όλη περιγραφή είναι καθαρός βιβλική, συγκεντρούσα τα εν των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης εγκατεσπαρμένα χαρακτηριστικά της αχυροποίης